Η Καινή Διαθήκη Μετασυντόμου Ερμηνεία, υπό Παναγιώτου Νίτρε Μπέλα. Επιστολέ Παύλου, πρώτη προς Κορινθίου επιστολή. Εισαγωγή, σελίδα 661. Την Κόρινθον επεσκέφθη ο Παύλος κατά τη δευτέραν αποστολική νοδιπορία του περί το 52 μετά Χριστόν. Ευρεθείς δέη στην Κόρινθον εν μέσω της κυριαρχούς εναυτή διαφθοράς εσχημάτισε πολύ δυσμενείς προβλέψεις περί της επιτυχίας του έργου του και δι' αυτό ισχεύθη προς τη επιστρέψει επιστρέψεις Μακεδονία. Δι' όμως αποκαλύψιος πράξεων κεφάλαιο γι' ταΐ, τα στήχε 9 10 επληροφορήθη ότι πολλής λαός του Κυρίου τον Κορίνθο και δίδετο εις αυτόν η εντολή να λαλήσει των λόγων μεταπαρησίας. Πρώτοι μετά τον οποίο εσχετίστηεν Κορίνθο ο Απόστολος ήσαν ο ομότεχνος αυτού ο Ακύλας και η σύζυγός του Πρίσκυλα, αμφότεροι Ιουδαίοι ή την εσυχονέλθε Κρόμης συνεπία του κατά τον του αυτοκράτορος Σκλαβδίου. Συγκατοικήσως ο Παύλος με αυτών προσήλξαν αυτούς στην πίστη και είχαν έπειτα τούτους σπουδαίους συνεργούς εν το αποστολικό του έργο. Ακολούθως ο Απόστολος απευθύνθη προς τους εν Ιουδαίου Ιουδαίους και κύριτε εν τη συναγωγή αυτών. Όταν Θεέ εξεδιώχθη εκεί θεν κατέστησε κέντρον της διδασκαλίας του την οικία του του, η οποία έβρισκε το πλησίον της συναγωγής. Κρίσπος ο αρχισυνάγωγος μεθόλου του οίκου αυτού, υπήρξε ο σπουδαιότερο εκ των Ιουδαίων, του οποίου ο Απόστολος προσήλκησε εις την πίστη. Εκ των πρώτων δε χριστιανών της Αιχαΐας, υπήρξε και ο Στεφανάς, τον οποίον με του οίκου αυτού ευάπτισεν αυτός ούτος ο Απόστολος, πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο Α, στίχος 16». Επί εν δε και ήμιση έτος παρατίνας ο Παύλος τη διαμονήν του ταύτην εν Κορίνθο, εχρημάτισεν ο θεμελιωτής της περιφήμου ταύτης εκκλησίας, περ' της οποίας γράφει, πρώτη επιστολή προς Κορίνθιους κεφάλαιο γάμα στίχος 6, δι' αυτόν μεν ότι εφύτευσεν αυτήν, δι' δε τον απολώ ότι επότισεν αυτήν. Αναχωρήσα σε Κορίνθο ο Παύλος περί το τέλος του 52 μετά Χριστόν μετά του Ακύλα και της Πρισκύλης, κατέλειπεν αυτούς στην Έφεσον και αυτός ανέβη σε Ιεροσόλυμα και εκεί θενήλθεν εις αντιόχιαν της Συρίας, οπόθεν ήρχισε την τρίτην αποστολική αυτού διπορία. Εν τω μεταξύ, ο Ακίλας και η Πρίσκυλα προσήλκυσαν στην πίστη των Ιουδαίων Απλό, ώστε σε ταξίδευσαν η Σαχαΐαν και κατασταθεί στι Κόρεθον κατέθελγε τους εκεί δια της του εκεί χριστιανού δια τη ρητορική του δυνώτητο και συνεπλήρωνε το έργο του Παύλου. Αλλά εξαφορμήσει ίσως και του θαυμασμού τον οποίον διήγηρε πάρα πολλής ο Απολός, διηρέθη η Εκκλησία της Κορίνθου εις διάφορα κόμματα, διότι άλλοι μένε θεώρουν ως αρχηγόντων τον Απολό, άλλοι των Παύλων και άλλοι των Κυφάν. Επιπλέον δε σημειώθησαν και άλλοι αταξίε αλλά και προέκυψαν διάφορα ζητήματα για τη λύση των οποίων έγραψαν οι Κορίνθοι οι επιστολήνες των Παύλων, ώστε σαν το μεταξύ είχε έλθει στην Έφεσον». Εξεφέσου λοιπόν γράφει ο Θεός Απόστολος την επιστολή του Τάφτη μεταξύ των ετών 54 και 55 μετά Χριστόν και επιτιμάμεν τους Κορινθίους για τα σταταξίες και τα σκάνδαλα άτινα να είχον συμβεί μεταξύ αυτών, λίδες συγχρόνως και τας, επί των προβληθέντων ζητημάτων των.